Λόγος 15 Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος του συναίτου περί αγνίας. αγνότητος για την άφθρα των αγνίαν και σοφροσύνην την οποία κατακτούν φθαρτοί άνθρωποι διακαμάτων και ιδρώτων. Ακούσαμε πριν τη Μενάδα δηλαδή τη γαστριμαρχία που μόλις προλίγου μας ανέφερε ότι η τη της απόγονος είναι ο σαρκικός πόλεμος διότι μας το διδάσκει αυτό και ο παλιός εκείνο προπάτορ, ο Αδάμ ο οποίος, αν δεν είχε κινηθεί και αν δεν είχε νικηθεί από την κοιλιά δεν θα έρχονταν σε σαρκική σχέση με τη σύζυγό του. Όσοι λοιπόν τηρούν την πρώτη εντολή δεν πέφτουν στη δεύτερη παράβαση και παραμένουν βεβαίως οι του Αδάμ χωρίς όμως να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν την πτώση του Αδάμ σε μια κατάσταση λίγο κατώτερη από τους Αγγέλους. Και τούτο για να μην γίνει το κακό αθάνατο όπως λέει ο Άγιος που ονομάζεται και Θεολόγος. Αγνία σημαίνει απόκτηση της ασωμάτου φύσεως. Αγνία σημαίνει ζηλευτό ζηλευτός του Χριστού και επίγειος ουρανός της καρδιάς. Αγνία σημαίνει υπερφυσική απάρνηση της ανθρωπίνης φύσεως. Μια αληθινά παράδοξη άμυλα σώματος θνητού και φθαρτού προς τους ασωμάτους αγγέλους. Αγνώση είναι εκείνος που με τον ένα έρωτα απέκρουσε τον άλλο και έσβησε το υλικό και το άιλο πυρ. Τρίτον, σοφροσύνη σημαίνει γενική ονομασία όλων των αρετών. Σόφρον είναι εκείνος που και κατά τον ύπνο δεν αισθάνεται καμιά σαρκική κίνηση ή αλίωση της καταστάσεώς του. Σόφρον είναι εκείνος που απέκτησε τέλεια αναισθησία ως προς τη διαφορά του φύλου. Αυτός είναι ο κανόν και όρος της τελείας και πανάγνου αγνίας. Το να συμπεριφέρεται κανείς παρόμοια και προς τα έμψυχα και προς τα άψυχα πράγματα και προς τα λογικά και προς τα άλογα. Τέταρτον. Κανείς από όσου άσκησαν την αγνία, α μη θεωρεί δικό του κατάρθωμα την απόκτησή της, διότι να νικήσει κανείς τη φύση του είναι από τα ανέλπιστα. Όπου πραγματοποιήθηκε ή της φύσεως, εκεί φανερώθηκε η παρουσία του υπερφυσικού, διότι χωρίς καμία αντιλογία το κατώτερο κατάγεται από το ανώτερο. Η αρχή της αγνίας, αγνίας με έψιλον είναι η μη συγκατάθεση στους αρκικούς λογισμούς καθώς και οι αρεές καθύπνων ρεύσει χωρίς εσχρά όνειρα. Το μέσον της αγνίας είναι η παρουσία φυσικών κινήσεων στη σάρκα μόνο εξαιτία πολυφαγίας, χωρίς εικόνες αρκικές και χωρίς ρεύσει. Το τέλος, δε, είναι η νέκρωση του σώματος, αφού προηγουμένως ενεκρώθηκαν οι σαρκικοί λογισμοί. Πέμπτον. Μακάριος αληθινά εκείνος που εμπρώσε οτιδήποτε σώμα, σε οποιοδήποτε σώμα, και χρώμα και ηλικία, απέκτησε τέλεια αναισθησία. Έκτον. Αγνός δεν θεωρείται εκείνος που φύλαξε αρρύποντο το πύληνο σώμα του, αλλά εκείνος που υπέταξε τα σωματικά μέλη στην ψυχή είναι ο τελείως αγνός. Έβδομον. Μέγας είναι εκείνος ο οποίος στην αφή παρέμεινε απαθής. Ανώτερος όμως είναι εκείνος που έμεινε άτρωτος από τη θέα και νίκησε τη θέα του σαρκικού πυρός με τη σκέψη του ουρανίου κάλους. Όγδον. Εκείνος που απομάκρυνε τον Κίνα, το σκύλο αυτό, με την προσευχή, μοιάζει με αυτόν που παλεύει με λιοντάρι. Εκείνος που τον ανατρέπει με την αντίρρηση, μοιάζει με αυτόν που καταδιώκει ακόμα τον εχθρό του. Και εκείνος, που ολοτελώς εξουδετέρωσε τις επιθέσεις, ζει ακόμη στη σάρκα, ήδη έχει αναστηθεί από τον τάφο. Ένατον. Αν είναι απόδειξη της αληθινή αγνία το να μην επηρεάζεται κανείς από τις εσχρές φαντασίες που παρουσιάζονται στον ύπνο, οπωσδήποτε το όριο της λαγνίας είναι το να παθαίνει κανείς ρεύση από εσχρές ενθυμίσει. 10. Όποιος πολεμά αυτόν τον αντίδικο με υδρότες και μόχθους, είναι σαν να έδεσε τον εχθρό του με ένα βούρλο. Όποιος τον πολεμά με την εγκράτεια και την αγρυπνία, είναι σαν να του πέρασε αλυσίδε. Και όποιος τον πολεμά με την ταπεινοφροσύνη και την αοργισία και τη δίψα είναι σαν να τον εφώνευσε και να τον έκρυψε στην άμο. Άμο να θεωρήσει την ταπείνωση, διότι άμος δεν παρέχει βοσκή στα πάθη, αλλά είναι χώμα και στάχτη. ενδέκατο Άλλος είναι εκείνος που έδεσε τον τύραννο με τους αγώνες, Άλλος εκείνος που τον έδεσε με την ταπείνωση και άλλος εκείνος που τον έδωσε με την παρέμβαση και εμφάνεια του Θεού. Και ο πρώτος που τον έδεσε με την ταπείνωση μοιάζει με τον Αυγερινό, ο δεύτερος με την Πανσέλινο και ο τρίτος με τον Ολόλαμπρο Ήλιο. Ωστόσο και οι τρεις αυτοί έχουν το πολίτευμά τους στους ουρανούς. Από την αυγή γεννιέται το φως και από το φως προβάλλει ο ήλιος. Έτσι ανάλογα πρέπει να σκεφτούμε και να βρούμε το αντίστοιχο νόημα σε αυτά που είπαμε. Η αλεπού υποκρίνεται πως κοιμάται ο δαίμονας δε και το σώμα υποκρίνονται σοφροσύνη. Ημένα λεπού για να εξαπατήσει την όρνηθα ο δαίμονας για να καταστρέψει την ψυχή. Δέκατο τρίτο Μην εμπιστευτείς στη ζωή σου το πύλινο σώμα σου και μην ξεθαρέψεις μαζί του μέχρι ότου συναντήσεις το Χριστό. Δέκατο τέταρτον. Μην παίρνεις και νομίζεις ότι λόγω της εγκρατεία σου θα σωθείς από την πτώση. Κάποιος, χωρίς να τρώγει τίποτε, έπεσε από τον ουρανό. Εννοεί τον νεο. Δεκατον πέμπτον. Περικοί γνωστικοί που έδωσαν ορθό ορισμό της αποταγής Την χαρακτήρισαν ως έχθρα προς το σώμα και μάχη προς την κοιλία Δέκατον έκτον Στους αρχαρίους οι πτώσει κατά κανόνα συμβαίνουν από την απόλαυση των φαγητών Στους μεσαίου και από υπερηφάνεια Πράγμα που παρατηρείται βέβαια και στους αρχαρίους σε εκείνου δε που πλησιάζουν προς την τελειότητα αποκλειστικά εξαιτίας της κατακρίσεως Δεκατονέβδομον Μερικοί μακαρίζουν όσους γεννήθηκαν ευνούχοι διότι όπως λέγουν έχουν λυτρωθεί από την τυραννία του σώματος Εγώ όμως μακαρίζω όσους γίνονται καθημερινά ευνούχοι και ακροτηριάζουν τους εαυτούς τους Χρησιμοποιώντα ως μάχηρα τον υγιή λογισμό. Τον υγιή λογισμό. Δέκατον Έχω δει μερικούς που έπεσαν ακουσίως και έχω δει που επιθυμούσαν την πτώση, αλλά δεν την κατόρθωναν. Και ελευνολογούσα περισσότερο εκείνου που αμαρτάνουν κάθε μέρα, διότι παρά την αδυναμία τους επιθυμούσαν τη δυσοδεία. 19. Ελεϊνό ο οποίο πέφτει. Ελεϊνότερος εκείνος που παρασύρει τον άλλον στην πτώση. Διότι και των δύο πτώσεων την ενοχή και την εφάμαρτη δονή τα παίρνει επάνω του. 20. Μην προσπαθεί με εύλογα επιχειρήματα και αντιρρήσεις να αποκρούσεις το δαίμονα της πορνείας διότι εκείνο έχει με το μέρος του τις ευλογοφανεί προφάσεις, άφου μας πολεμάει με σύμμαχο τη φύση μα. 21. Όποιος αποφάσισε να πολεμήσει και να νικήσει τη σάρκα του με τις δικές του δυνάμεις, άδικα τρέχει. Αν ο Κύριος δεν κρεμίσει τον οίκο της σαρκός, και δεν οικοδομήσει τον οίκο της ψυχής, άδικα αγρύπνησε και νήστευσε αυτός που αποφάσισε να γκρεμίσει τον οίκο. 22. Ανέθεσε στον Κύριο την ασθένεια της φυσό σου, αναγνωρίζοντας πλήρως τη δική σου αδυναμία και τότε θα λάβεις το χάρισμα της σοφοροσύνης χωρίς να το καταλάβεις». 23. Σε εκείνου που είναι έκδοτοι στις ιδονές, παρατηρείται όπως μου διηγήθηκε κάποιος από αυτούς που τα δοκίμασε μετά την ανάνυψή του μία αίσθησης έρωτος σωμάτων και ένα πνεύμα γεμάτο ανέδεια και απανθρωπιά θρονιασμένο αισθητά στην καρδιά. Αυτό το πνεύμα προξενεί στον πολεμούμενο άνθρωπο Πόνο στην καρδιά του, τον καίει σαν καμίνι. Τον κάνει επίσης να μη φοβάται το Θεό, να μη λογαριάζει καθόλου τη μνήμη της κολάσεως, να δελίσεται την προσευχή και κατά την ώρα της διαπράξεως της αμαρτίας και τα λύψανα ακόμη των νεκρών να τα θεωρεί σαν ξηρούς λίθους τον κάνει εκτός αυτού και έξω φρενών, μεθυσμένος συνεχώς από την επιθυμία σωμάτων, λογικών ανθρώπων και αλόγων ζώων. Κι αν ο Θεός δεν συντομεύσει το χρόνο της κυριαρχίας Του, δεν θα σωζόταν καμιά ψυχή, κάπα δέλτα 24 κεφάλαιο 22 στίχος. Καμιά ψυχή που έχει ενδυθεί το πύλινο αυτό σώμα, το αναμεμικμένο, με αίμα και λιπαρό χυμό. Και πώς μπορεί να είναι διαφορετικά, αφού κάθε πράγμα αναζητεί με σφοδρότητα ότι του είναι συγγενικό. Το αίμα αναζητάει το αίμα, το σκουλίκι το σκουλίκι, ο πυλός τον πυλό έτσι και η σάρκα, τη σάρκα. Έστω κι αν προσπαθούμε εμείς οι βιαστές φύσεως και αεραστές τη ουρανίου βασιλείας να εξαπατήσουμε με διάφορα τεχνάσματα την απατεώνα, δηλαδή τη σάρκα. 24. Όσοι δεν δοκίμασαν τον πόλεμο που προανέφερα, είναι μακάριοι. Ας παρακαλούμε ώστε να σωθούμε για πάντα από τη δοκιμή Του, διότι εκείνοι που γλίτωσαν μέσα σε αυτόν το βόθρο πέφτουν πολύ μακριά από όσου ανεβαίνουν και κατεβαίνουν την ουρανοδρόμο κλίμακα και για να σηκωθούν έχουν ανάγκη από πολλούς υδρότες και αυστηρωτά την νηστεία. 25. 25. Ας εξετάσουμε μήπως και οι αόρατοι εχθροί μας, όπως συμβαίνει και στον αισθητό πόλεμο καθώς είναι παρατεταγμένοι εναντίον μας έχουν ο καθένας κάποια ορισμένη ειδικότητα και εργασία πράγμα όντως αξιοθαύμαστο. 26. Παρακολούθησα τους πειραζωμένους και είδα πτώσεις από τις συνήθει. Όποιος διαθέτει νου, ας τα ακούει. Συνηθίζει πολλές φορές ο διάβολος και μάλιστα στους αγωνίζονται στο μοναχικό βίο να στρέφει όλη του την ορμητικότητα και το ζήλο και την τέχνη και την πανουργία και την εφευρετικότητα στις παραφύσιν και όχι στις καταφύσιν αμαρτίες. Και σε αυτόν τον τομέα τους κάνει να πολεμούνται περισσότερο. Ω εκ τούτου, συναναστρεφόμενοι μερικοί ορισμένε φορέ με γυναίκε και μια από αποσαρκική επιθυμία, εμακάρισαν του εαυτούς του, μη γνωρίζοντα οι ταλέπωροι ότι όπου υπάρχει όλευρο μεγαλύτερο, δεν είναι απαραίτητο ο μικρότερο. Έχω τη γνώμη ότι για τι δύο επόμενε αιτίε συνηθίζουν να πολεμούν και να πολιορκούν εμάς τους αθλίους οι φωνικοί και πανάθλιοι δαίμονες στις παραφύσιν αμαρτίες. Πρώτον διότι διαθέτουν ευκολότερα τα μέσα και δεύτερον διότι για την πτώση αυτή υφιστά με θα μεγαλύτερη τιμωρία. Το γνωρίζει τούτο ο μεγα ασκητής που προηγουμένως εξουσίαζε τους αγρίους όνους και ύστερα το και περιεπέζεται από αυτούς από αυτούς που προηγουμένως ετρέφετο με ουράνιο άρτο. Αυτός. Και επιταστερήθηκε τη μεγάλη αυτή χάρη. Και το πιο αξιοθαύμαστο. Μετά τη μετάνια του θρυνώντας πικρά ο καθηγητής μας Αντώνιος είπε «Στίλος Μέγας έπεσε αλλά απέκρυψε ο φως της ερήμου, διδάσκαλος, τον τρόπο της πτώσεως. Εγνώριζε βέβαια ότι μπορεί να μολύνει κανείς το σώμα του με την πορνεία, χωρίς να υπάρχει ξένο σώμα. 28. Υπάρχει μέσα μας ένας κίνδυνος θανάτου και ένας κίνδυνος ολεθρίου πτώσεως που συμπορεύεται πάντοτε μαζί μας και ιδίω κατά την περίοδο της νεότητος. Αυτά δεν είχα την τόλμη να τα γράψω γιατί μου κράτησε το χέρι εκείνο που μου είπε «Τα γαρ κρυφή γινόμενα υπότινον εσχρόν εστί και λέγει και γράφην και ακούιν. εφεσιους πέμπτο 5ο κεφάλαιο στίχος 12. 21. τη δική μου και όχι δική μου τη φιλική και εχθρική του τη σάρκα ο Παύλος την απεκάλεσε θανάτο λέγοντας «Τι μερίσετε από του σώματος του θανάτου τούτου έβδομο κεφάλαιο προς και ένας άλλος θεολόγος την ονόμασε Εμπαθή και δούλη και νυχτερινή. Εγώ διψούσα να μάθω για ποιο λόγο τη έδωσαν τέτοιους είδου ονόματα. Τριακοστών Εάν όπως έχει προαναφερθεί η σάρκα είναι θάνατος, τότε οπωσδήποτε αυτός που την νίκησε δεν πρόκειται να πεθάνει. Και τι σέστην άρα ο άνθρωπος εκείνος ως ζήσετε και ού κόψετε θάνατον μολυσμού σαρκός αυτού, ψαλμός ποιήτα, ας ερευνήσουμε παρακαλώ. Ποιος είναι ανώτερος, αυτός που πέθανε και έπειτα αναστήθηκε ή αυτός που δεν πέθανε καθόλου. Εκείνος που μακάρισε το δεύτερο είπε ψέματα διότι ο Χριστός ανέστη αφού πέθανε. Εκείνος που μακάρισε τον πρώτο επιθυμεί να μην απελπίζεται να μην απελπίζονται όσοι δοκιμάζουν το θάνατο ή καλύτερα την πτώση της αμαρτίας. 31 31ο. Φιλάνθρωπο ονομάζει το Θεό, ο Αμπάθρωπος Εχθρός, ο Επικεφαλής της Πορνίας και ότι συγχωρεί εύκολα το πάθος αυτό σαν κάτι το φυσικό. Ας παρατηρήσουμε όμως αγαπητοί μου τη δολιότητα των δαιμόνων και θα δούμε ότι μετά τη διάπραξη της εσχρής πράξεις αυτής, τον ονομάζουν ξαφνικά δικαιοκρίτη και αυστηρό. Προηγουμένως ενήργησαν έτσι για να μας σπρώξουν στην αμαρτία. Τώρα διαφορετικά για να μας καταποντήσουν στην απελπισία. Και όσο διαρκεί η λύπη και η απελπισία δεν μπορούμε να ταλανίζουμε ή να κατηγορούμε τον εαυτό μας ή να εκδικηθούμε το δέμονα για το αμάρτημα όταν όμως αφανιστεί απελπισία ακολουθεί πάλι ο τύραννος που μιλεί για τη φιλανθρωπία του Θεού. 32. Όσο άφθαρτος και ασώματος είναι ο Κύριος τόσο εφραίνεται με την αγνότητα και την αφθαρσία του σώματός μας. Αντιθέτω οι δαίμονες καθώς ισχυρίζονται μερικοί σε κανένα άλλο δεν χαίρονται τόσο, όσο με τη δυσοδεία της πορνείας και με κανένα άλλο πάθος, όσο με το μολυσμό του σώματος. 303. Η αγνία είναι προς του Θεού και ομοίωσης προς Αυτόν, όσο είναι αδυνατόν στον άνθρωπο. Μητέρα της γλυκύτητος των καρπών είναι η καλή γη και η δροσιά της βροχής και μητέρα της αγνίας η ησυχία μαζί με την υπακοή. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος 15, περί αγνίας, δηλαδή αγνότητος. Η απάθεια του σώματος επιτυγχάνεται με την ησυχία. Πολλές φορές που πλησίασε στον κόσμο δεν έμεινε ασάλευτη. Η απάθεια όμως που αποκτήθηκε με την υπακοή παρουσιάζεται πάντα δόκιμη και ακράδαντη. η Είδα υπερηφάνεια που προξένησε ταπεινοφροσύνη και θυμήθηκα εκείνων που λέγει Τις έγνον νουν κυρίου. Ρωμαίο 2 Α. 34 36. Οι πτώσει είναι λάκο και γέννημά τη συμπερηφανίας. Οι πτώσει όμως υπήρξε πολλές φορές σ' το θέλησαν αιτία ταπεινοφροσύνης. 37. 37. Εκείνος που θέλει να νικήσει τον δαίμονα της πορνίας με την γαστριμαργία και το χορτασμό είναι όμοιος με εκείνον που σβήνει την πυρκαγιά με το λάδι. Εκείνος που προσπάθησε να σταματήσει τούτο τον πόλεμο μόνο με την εγκράτεια είναι όμοιος με εκείνον που κολυμπώντας με το ένα χέρι αγωνίζεται να βγει από το πέλαγος. Να συζεύξεις με την εγκράτεια την ταπείνωση, διότι χωρί τη δεύτερη, η πρώτη αποδεικνύεται ανοφελής. Τριακοστόν ένατων Όποιος θα δει τον εαυτό του να υποσκελίζεται ιδιαιτέρως από κάποιο πάθος, ασοπλιστεί προπάντων εναντίον αυτού του πάθους μόνον, και μάλιστα αν πρόκειται για τον εμφύλιο εχθρό, δηλαδή τη σάρκα διότι αν αυτός ο εχθρός δεν υποταγεί, καθόλου δεν εφελούμεθα από τις άλλες νίκες μας. Όταν και εμείς πατάξουμε τούτον τον Αιγύπτιο, θα αντικρίσουμε οπωσδήποτε στη βάτο της ταπεινώσεως των Θεό. Πειραζόμενος εγώ, αισθάνθηκα ότι ο λύκος αυτός δημιουργούσε απατηλά στην ψυχή Χαρά ανέτη και δάκρυα και παρηγοριά. Και σαν μικρό νύπιο νόμιζα πως κρατούσα στα χέρια μου καρπό και όχι καταστροφή. Τεσσερακοστών Πάν αμάρτημα ο αν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. 1 Κορυνθίου σ. 18. Αυτό οπωσδήποτε λέγεται διότι μολύνουμε τον ίδιο το σώμα μας με τη ρεύση, πράγμα που είναι αδύνατο να συμβεί με άλλη αμαρτία. Εγώ ερευνώ για ποιον λόγο συνηθίσαμε να λέγουμε προκειμένου για οποιαδήποτε αμαρτία, μόνο ότι σφάλουν οι άνθρωποι, ενώ όταν ακούσουμε πως κάποιος επόρνευσε, λέγουμε με οδύνη, Ο τάδε έπεσε. 41. Το ψάρι φεύγει μακριά, γρήγορα, από το αγκίστρι και η φιλίδονη ψυχή αποστρέφεται υπερβολικά την ησυχία. δεύτερον, Όταν ο διάβολος θέλει να συνδέσει δύο μεταξύ τους με εσχρό δεσμό, εξετάζει καλά τα δύο μέρη, και αρχίζει να θέτει το πυρ από τα δύνατα σημεία που ανακαλύπτει. Τεσσαρακοστόν τρίτον Πολλές φορές αυτοί που ρέπουν στη Φιλιδονία φαίνονται συμπαθεί και ελεήμονες και ευκατάνικτοι. Εκείνοι όμω που αγωνίζονται επιμελώς για την αγνότητα δεν παρουσιάζουν με όμοιο τρόπο τις αρετές αυτές. Τεσσαρακοστόν Κάποιος γνωστικός μου έθεσε ένα δυσχερέστατο πρόβλημα. Ποια μαρτία μου είπε, είναι βαρύτερη από όλες, εξαιρέσει του φόνου και της αρνήσεως. Και όταν εγώ του απήντισα το να πέσει κανείς αίρεση, εκείνος με ξαναρώτησε και πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τους αιρετικούς και μετά τον ειλικρινή αναθεματισμό των αιρέσεων των, τους αξιών η Θείας Μεταλήψεως, πορνεύσει, τον δέχεται μεν μετά την εξομολόγησή του και τη διόρθωσή του, αλλά το στερεί επί τον των αχράντων μυστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποστολικών κανόνων. Και ενώ εγώ έμεινα κατάπλεκτος από την ερώτηση, το άλυτο πρόβλημα παραμένει άλυτο. 45. Α ερευνήσουμε και ασμετρήσουμε μετρήσουμε και α προσέξουμε ποια είναι η γλυκή τη που δημιουργείται μέσα μας όταν ψάλλουμε ειδονικά επηρεασμένοι από το δέμονα της πορνείας και ποια προέρχονται από τα λόγια του Αγίου Πνεύματος και από τη μυστική του χάρη και δύναμη. 46. Μην ξεγελαστείς νέε μου ναι άνθρωπε, μου έτυχε να δω μερικούς να προσεύχονται ολόψυχα για πρόσωπα που τα αγάπησαν πολύ και ενώ τους κινούσε το πνεύμα της πορνείας και αυτοί νόμιζαν ότι εκπληρώνουν το νόμο της αγάπης. Τεσσαρακοστών Είναι δυνατόν να μολυθεί το σώμα με μια απλή επαφή διότι δεν υπάρχει καμία αίσθηση πιο επικίνδυνη από την αφή. 48. Να ενθυμίσει αυτόν που τύλιξε το χέρι με το κάλυμα της κεφαλής και να κινητοποιεί το χέρι σου ώστε να μην εγγίζει οποιοδήποτε μέλος είτε του δικού σου είτε ξένου σώματος. 49. Νομίζω, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακο πως κανείς δεν μπορεί να λέγεται πραγματικά Άγιος αν δεν μεταποιήσει το χώμα τούτο, δηλαδή τη σάρκα, σε αγιασμένο χώμα, εάν βέβαια είναι κατορθωτή αυτή η μεταβολή. Πεντηκοστών Όταν πέφτουμε στο στρώμα, αν έχουμε άγρυπνη την προσοχή, ο νους παλεύει μόνος του με τους δαίμονες, χωρίς τη συνεργασία του σώματος, κι αν φανεί φιλίδωνος, γίνεται εύκολα προδότης. Ας το διαβάσουμε πάλι. Όταν πέφτουμε στο στρώμα, ας έχουμε άγρυπνη την προσοχή, διότι τότε ο νους παλεύει μόνος του με τους δαίμονες, χωρίς τη συνεργασία του σώματος. Κι αν φανεί φιλίδωνος, Γίνεται εύκολα προδότης. Πεντηκοστών πρώτων Η μνήμη του θανάτου ας και ας μαζί σου, καθώς και μονολόγεις τη ευχή του Ιησού. Καμιά βοήθεια δεν θα βρει τον ύπνο ανώτερη από αυτά. Πεντηκοστών δεύτερον Μερικοί αποφαίνονται δαγματικά ότι οι εισαρκικοί πόλεμοι και οι εκκρίσει προέρχονται μόνο από την πολυφαγία. Εγώ όμως έχω δει ανθρώπους να είναι βαριά στενής και να νηστεύουν υπερβολικά και εντούτοις να μολύνονται υπερβολικά από εκκρίσεις. Πεντηκοστών τρίτων Ερώτησα κάποτε έναν από τους πιο ικανούς διακριτικούς μοναχούς σχετικός με τα θέματα αυτά. Και με δίδαξε με πολύ σαφήνεια ο Μακάριος. «Συμβαίνει», μου είπε ο Αΐδημος, «καθύπνους έκρησης από την πολυφαγία και την ανάπαυση. άλλοτε προέρχεται από την υπερηφάνεια όταν αισθανθούμε έπαρση, διότι επί πολύ καιρό δεν μας συνέβη έκρησης κι άλλοτε πάρει ένα αποτέλεσμα της κατακρίσεως του πλησίον. Εξ αυτών των περιπτώσεων, οι δύο πρώτες παρατηρούνται και στους αρρώστους, μάλλον και οι τρεις. Εάν δε κάποιος βλέπει τον εαυτό του καθαρό από όλε τις αιτίε που αναφέραμε, είναι μακάριος που έφτασε σε τέτοια απάθεια και ότι έπαθε ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα του φθόνου των δαιμόνων. Και αυτό το επέτρεψε ο Θεός ύστερα από αρκετό καιρό ώστε με έναν αμάρτητο πάθημα να αποκτήσει την πιο υψηλή ταπείνωση. 5.4. τέταρτο Κανείς ας μη θελήσει να συλλογίζεται την ημέρα τα άσχημα όνειρα που είδε τη νύχτα διότι αποτελεί και αυτό επί των δαιμόνων να μας μολύνουμε τα όνειρα ενώ είμαστε εξύπνοι. 25. Ας ακούσουμε και μια άλλη πανουργία των εχθρών μας. Ορισμένες τροφές που βλάπτουν το σώμα επιφέρουν την ασθένεια γρήγορα ή την άλλη ημέρα. Κάτι παρόμοιο γίνεται πολλές φορές με τις αιτίε που μολύνουν την ψυχή. 56. Είδα μερικούς να τρώγουν απολαυστικά και να μην πολεμούνται αμέσως, να μην πολεμούνται αμέσως. Κι είδα άλλους να συνεστείουν και να συναναστρέφονται με γυναίκες και να μην έχουν εκείνη την ημέρα κανένα πονηρό λογισμό. Έτσι απατώμενοι πήραν θάρρος και φάνηκαν αμέριμνοι. Την ώρα όμως που νόμισαν ότι βρίσκονται σε ειρήνη και ασφάλεια, μέσα στο κελί τους, έπαθαν ξαφνικό όλεθρο. Ποιος ήταν ο όλεθρος? Εκείνος που συμβαίνει σε εμάς, στην ψυχή και το σώμα, όταν είμαστε εντελώς μόνοι. Όποιος τον δοκίμασε αντιλαμβάνεται, όποιος δεν τον δοκίμασε δεν χρειάζεται να τον γνωρίσει Κατά τον καιρό αυτού του πειρασμού κατάλληλη βοήθεια για μας τους μοναχούς εννοεί ο Άγιος είναι ο σάκος η σποδός η ολονύκτιος ορθοστασία η στέρηση του άρτου η φλόγωση της γλώσσας από τη δίψα η ελαχίστη πόση σύδατος η διαμονή στους τάφους και προπάντων η ταπείνωση της καρδιάς. Και ακόμα αν είναι εύκολο η βοήθεια από ένα πατέρα ή αδελφό ικανό και με γηρεό φρόνημα. Διότι απορώ αν μπορεί κάποιος μόνος του να σώσει πλοίο από το πέλαγος. Πεντηκοστών έβδομων. Πολλές φορές οι ίδιοι απτώσεις είναι εκατό φορές βαρύτεροι από την πτώση ενός άλλου. Το κρίμα υπολογίζεται και από τον τρόπο και από τον τόπο και από την πνευματική προκοπή του αμαρτήσαντος και από άλλα πολλά. 58. Μου περίεγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητος. Κάποιος μου είπε: «Ατενίζοντας σωματικό καλός, παρακινόμενος από αυτό, δοξολόγησε το Δημιουργό και μόνο από αυτή τη θέα κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα και σε καταλαμβάνει θάμβος να βλέπεις το βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία τεφάνων στον άλλον εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση αναισθήθη άφθαρτος, πρώτης κοινής αναστάσεως. Πεντηκοστό Το ίδιο μέτρο ας έχουμε υπόψη μας και όσον αφορά τι μελωδίες και τα άσματα. Διότι όσοι είναι φιλόφεοι παρακινούνται σε πνευματική χαρά και αγάπη του Θεού και δάκρυα, τόσο από τα κοσμικά όσο και από τα θρησκευτικά μελωδίματα. Στους φίλιδονες όμως συμβαίνει το αντίθετο. Εξικοστών Μερικοί, όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί μου, συμβαίνει να πολεμούνται περισσότερο σε τόπους ησυχαστικούς. Και δεν είναι περίεργο αυτό, διότι εισχωρούν και κατοικούν εκεί οι δαίμονες, αφού εξορίστηκαν από τον Κύριο, χάρη τη σωτηρία μας, στους ερημικούς τόπους και στην άβυσο. 61 Πολεμούν τον ησυχαστή φοβερά οι δαίμονες της πορνίας, για να τον φέρουν στον κόσμο, αφού δίθεν δέον φελείται καθόλου από την έρημο. Όταν βρισκόμαστε στον κόσμο, Απομακρύνονται από πλησίον μας οι δαίμονες, για να μείνουμε μαζί με τους κοσμικούς, αφού διεθεν εκεί δεν έχουμε πόλεμο. 62. δεύτερον Όπου πολεμούμεθα, εκεί οπωσδήποτε πολεμούμε τον εχθρό σκληρά. Διότι αν δεν αντιμετωπίζει πόλεμο εκ μέρους μας, γίνεται και αυτός φίλος μας. 63. Ευρισκόμενοι σε κάποια αναγκαία υπηρεσία στον κόσμο, σκεπαζόμαθα από το χέρι του Θεού και ίσως και από την ευχή του Γέροντος για να μην βλαστημηθεί ο Κύριος εξαιτία μα. Άλλοτε δεν μας συμβαίνει πτώσεις από ανααισθησία, διότι έχουμε από πριν μεγάλη πύρα και έχουμε γορτάσει από τα όσα παρατηρούνται και λέγονται και διαπράντονται στον κόσμο κι άλλοτε διότι υποχωρούν θεληματικά οι δαίμονες αφήνοντας εμάς το δαίμονα της υπερηφανίας ο οποίος είναι ικανός να τους αναπληρώσει όλους τους άλλους δαίμονες ο δαίμονας της υπερηφανίας Ακούσατε τώρα ένα άλλο τέχνασμα και μια άλλη πανουργία του δαίμονος Όσοι επιθυμείτε να ασκηθείτε στην αγνία και φυλαχθείτε. Κάποιος που δοκίμασε το δόλο αυτό που μου διηγήθηκε ότι πλήστε φορές ο δαίμονας της πορνίας κρύβει εντελώς τον εαυτόν του. Έτσι υποβάλλεται ή μάλλον υποβάλλει στο μοναχό την εντύπωση ότι είναι ευλαβέστατος μοναχός. Του χορηγεί και δάκρυα ακόμη όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκες, παρακινώντας το να τι διδάσκει περί μνήμης θανάτου και περί και περί σοφροσύνης. Και όλα αυτά για να παρασυρθούν από τα λόγια του και την ψεύτικη ευλάβεια και να προστρέξουν οι άθλιες στο λύκο σαν σε βοσκό. Και αφού δημιουργηθεί εντωμεταξύ ανάμεσά τους ένα κλιμαϊκαιότητος και θάρρου. Να υποστεί ο Πανάθλιος στην πτώση. Εξικοστών Πέμπτων. Να αποφεύγουμε μα τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που υποσχεθήκαμε να μην τον γευθούμε ποτέ. Θαυμάζο δε, εάν θεωρήσαμε τους αυτούς μας πιο ισχυρού από τον προφήτη Δαβίδ. Πράγμα παράδεχτο. Τόσο ψηλός και τόσο μεγάλο είναι ο έπαινος ώστε μερικοί από τους πατέρες να τολμήσουν να την ονομάσουν απάθεια. 66. Ισχυρίζονται μερικοί πως είναι δυνατόν να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Εγώ όμως αντικρούοντας αυτούς αποφαίνομαι είναι δυνατόν και εύκολο όπιον όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριελέα σε καλή Εάν τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένο, ίσως να είχαν οι προαναφερθέντες δίκιο στη γνώμη τους. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει αυτό, ας τους αποστομώσει εκείνος που και πεθερά απέκτησε και αγνός έγινε και τα κλειδιά της Βασιλείας κρατήσει τα χέρια του. Εννοεί τον Απόστολο Πέτρο. Εξι 7 Πολύμορφο είναι ο όφις του Σαρκικού Πολέμου. Αυτος που ενταγεύτηκαν την αμαρτία τους πρόχνει να τη δοκιμάσουν μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσου την δοκίμασαν με την ανάμνηση του ερεθίζει ο άθλιος, να τη δοκιμάσουν πάλι. Πολλοί από τους πρώτους δεν πολεμούν διότι αγνοούν το κακό. Η δεύτερη Αφού δοκίμασαν το χαμερό αυτό κακό, της πορνείας δηλαδή, υφίσανται ενοχλήσεις και πολέμους. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και το αντίθετο. 68. Όταν συγκωνόμαστε από τον ύπνο ευδιάθετη και ειρηνική, σημαίνει ότι χωρίς να το αντιληφθούμε, μας συμπαρίστανται Άγιοι Άγγελοι και κυρίω όταν έχουμε κοιμηθεί με πολλή προσευχή και ανυφαλιότητα. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να βρισκόμεθα σε ευχάριστη κατάσταση καθώς ξυπνούμε και να το παθαίνουμε αυτό από όνειρα και φαντασίες που προέρχονται από τους δαίμονες. Εξικοστόν Ένατον Είδα το να σεβεί να υπερηφανεύεται και να επέρετε και να ταράσετε και να μένετε μέσα μου σαν τους κέντρου του Λιβάνου και τον προσπέρασα με την εγκράτεια. Και να, ο θυμός του δεν ήταν όπως πριν. Τον αναζήτησα πάλι αφού τα ταπείνωσα το λογισμό μου, και ούτε βρέθηκε πλέον μέσα μου τόπος του ή ίχνος του. Ψαλμός Λάμδα 36 Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός ενίκησε τη φύση. Αυτός δε που νίκησε τη φύση οπωσδήποτε ανέβηκε σε υπερφυσική κατάσταση. Αυτός δε που κατόρθωσε αυτό ελάττω τε βραχύτη παραγγέλους, για να μην πω ότι καθόλου δεν είναι ελαττωμένος από αυτούς. Εδομικοστών πρώτων Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άιλος τον άιλο. Θαύμα όμως είναι αληθινό θαύμα το να κατανικήσει τους άιλους εχθρούς ο υλικό άνθρωπος μαχόμενος εναντίον τους με την εχθρική τούτη και επίβουλη ήλι, δηλαδή το σώμα. 72 δεύτερον, δείχνοντας και εδώ αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την εναισχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν μεχαλινάρι, διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενες, δεν θα εσώζεται το κανένας. 73. Άλλο χαρακτηρίζεται από τους διακριτικούς πατέρες προσβολή και άλλο συνδιάσμος, και άλλο συγκατάθεσης και άλλο εχμαλωσία και άλλο πάλι και άλλο ψυχικό πάθος. Να τα εξηγήσουμε. Προσβολή ονομάζουν οι μακάρι έναν απλού λόγο ή μια τυχαία εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καρδιά. Συνδυασμό ονομάζουν το να με το εμφανιστέν είτε εμπαθός είτε απαθός. Συγκατάθεση ονομάζουν την ειδονική στροφή της ψυχής προς τα έμπροσθέν. Σε αυτό που εμφανίστηκε. Και εχμαλωσία την ορμητική και αθέλητη αρπαγή της καρδιάς ή την εξακολουθητική συνέβρεση με αυτό πράγμα που εξαφανίζει την καλή μας ψυχική κατάσταση πάλι ορίζουν οι πατέρες πάλι με ήτα ότι είναι η παράταξη μοιασύσης προς τον εχθρό δυνάμεως, με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή φυστάμεθα ήτα πάθος ονομάζουν ότι είναι εκείνο που εμφολεύει πολύ καιρό εμπαθός μες την ψυχή και το οποίο, από την πολύ συνήθεια, έχει κάνει την ψυχή να παραδίδεται μόνη της σε αυτό. Εξ όλων αυτών, το μεν πρώτο δεν είναι ένοχο. Το δεύτερο, όχι και τόσο. Το δεύτερο τρίτο εξαρτάται από την κατάσταση του αγωνιζομένου. Όσον αφορά την πάλι την μάχη, αυτή θα προξενήσει ή στεφάνους ή τιμωρίες Η στεφανου η τιμωριε η διαφορετικά κρίνεται την ώρα της προσευχής και διαφορετικά τις άλλες ώρες και αλλιώτικα τον πρόκειται για διάφορους και αλλιώτικα για πονηρού λογισμούς Το πάθος τέλος για όλους είτε ακτοποιείται με την ανάλογη μετάνια ή τιμωρείται στη μέλουσα κόλαση Εκείνος, λοιπόν, που αντιμετωπίζει με νικηφόρα και με απάθεια, και με απάθεια το πρώτο, διαμνιάς περιέκοψε όλα τα κακά επακόλουθα. Ομιλούν η πιο ακριβολόγοι από τους γνωστικούς πατέρες για μια άλλη έννοια, λεπτότερη από τις προηγούμενες, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους, αποκαλείται «παραρρυπισμός του νοός». Αυτή η έννοια παρευθής, χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος ή λόγος ή εικόνα, παρουσιάζει με περισσότερο οξύτητα το πάθος στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα πνεύματα του κακού, τίποτα δεν υπάρχει πιο ταχύ και πιο αδιόρατο. Με μόνη τη λεπτή και απλή ενθύμηση, αχρόνος, αφάστος, σε πολλού και αγνώστος, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή. Αν δεν κάποιος μπορέσει διαμέσου του πένθους να κατανοήσει τη λεπτότητα αυτού του πνεύματος, αυτός μπορεί να μας διδάξει. Πώς γίνεται με μόνη την όραση, με έναν επέσυντο βλέμμα ή άγκυγμα το έννοια και σκέψη να πορνεύει εμπαθώς η αγγίγμα χεριου και ακουσμα μελωδιας χωρις Εβδομικοστόν εμπαθως η ψυχη 74. Έχουν μερικοί τη γνώμη ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι από τις σωματικές αισθήσεις γεννώνται οι λογισμί. Και οι μεν πρώτοι, αυτοί που λένε ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας, φέρνουν το επιχείρημα πως αν δεν προστάξει ο νους, δεν μπορεί να ακολουθήσει το σώμα. Οι δεύτεροι έχουν ως στήριγμα τη γνώμη τους την κακουργία του σωματικού πάθους και λέγουν «Πολλές φορές από μια γλυκή όψη, από ένα αγγίγμα χεριού, από μια ωραία ευωδία ή από γλυκό άκουσμα, παίρνουν αφορμή λογισμοί να εισέλθουν στην καρδιά. Για όλα αυτά όποιος μπορεί ας μας διδάξει εν κυρίω, διότι αυτά είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμα σε όσους ζουν την πρακτική μοναχική ζωή εν απειγνώσει. Στους άλλους, τους ασκουμένους εν απλώτητη καρδίας, δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος περί αυτών. Άλλωστε οι δεν είναι εκτίμα όλων, ούτε πάλι είναι κτήμα όλων η μακαρία απλώτης. Ο θόραξ αυτός εναντίον των δόλων των πονηρών δαιμόνων. 75. Ορισμένα πάθη αρχίζουν από μέσα... και εκδηλώνονται στο σώμα. Άλλα δε αντιστρόφως. Σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο... συμβαίνει συνήθως το δεύτερο. Ένας εκείνος που ζουν στο μοναχικό βίο... το πρώτο. Αφού λείπουν οι αφορμές. Εγώ δε γι' αυτό το ζήτημα λέγω... Θα ζητήσεις τους κακού σύνεση αλλά δεν θα την ευρύς. Εβδομικοστών Αφού γονιστούμε πολύ εναντίον του δαίμονος, ο οποίος είναι σύζυγος της πυλού, δηλαδή της αρκόσμας μας, και αφού τον χτυπήσουμε με την πέτρα της νιστιάς και το της ταπεινώσεως και τον εκδιώξουμε από την καρδιά μας, το δαίμονα αυτόν, ύστερα αυτός κάθεται πάνω στο σώμα μας και μας πρόνισε μολυσμού καργαλίζοντάς μας ο άθλιος και προξενώντας κάποια κινήματα άπρεπα και άκερα. Αυτό συνήθω το παθαίνουν περισσότερο από όλου όσοι υποτάσσονται στο δέμονα της υπερηφανίας. Διότι αφού έπαυσαν να έχουν στην καρδιά συνεχείς πορνικούς λογισμούς, επλησίασαν σε αυτό το πάθος, της υπερηφανίας δηλαδή. Και ότι αυτό που ελέγχθη δεν είναι ψευδές, θα φανεί εξής. Όταν αυτοί βρουν ήσυχο καιρό, ας αντικρίσουν τον εαυτό τους προσεκτικά και οπωσδήποτε θα ανακαλύψουν στο βάθος της καρδιάς των κάποιον λογισμό που κρύβεται σαν όφις μέσα στην κοπριά. Και αυτός ο λογισμός τους παρουσιάζει ότι δήθεν το κατόρθωμα της καρδιακής αγμίας το επέτυχαν με το δικό τους ζήλο και τη δική τους προθυμία. Και δεν σκέφτον ότι ταλέποροι γραφικό λόγο Τί γαρέχεις, ο δωρεάν, ή εκ Θεού, ή εξετέρων συνεργίας και ευχής, πρώτη προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 7. Ας προσέξουν λοιπόν, και αφού νεκρώσουν αυτόν τον οφι με πολύ ταπειναφοροσύνη, ας τον διώξουν από την καρδιά τους. Έτσι, αν απαλλαγούν από αυτόν, θα μπορέσουν ίσως κάποια φορά και αυτοί να εκδηθούν τους δερματείνους Χιτόνες και να ψάλουν με τον Κύριο τον Επινίκιο Ύμνο της Αγνίας, όπως κάποτε τα αγνά νήπια, Ματθέος Κα15. Εάν βέβαια εκδηθέντε δεν ευρεθούν γυμνοί, γυμνοί από την ακακία και τη φυσική αθότητα εκείνων. Παρακολουθεί και αυτός ο δαίμον πολύ περισσότερο από τους άλλους τον καιρό, και όταν δεν είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σωματικός εναντίον του, τότε κατ' εξοχήν επιχειρεί να μας πολεμά ο ανόσιος. Έρχεται ως βοηθός σε δεν απέκτησαν ακόμη αληθινή καρδιακή προσευχή ο κόπος και η ταλαιπωρία της σωματικής προσευχής. Δηλαδή, η έκταση στων χειρών, το κτύπημα του στήθους, η καθαρά ενατένιση προς τον ουρανό, η δυνατή αναστεναγμή, η συνεχής γονικλησία. Όταν αυτά πολλές φορές εφόσον είναι παρόντες κι άλλοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε μας πολεμούν πολλοί οι δαίμονες. Τότε αναγκαστικά ίσως υποχωρούμε στην επίθεσή τους, αφού δεν μπορούμε ακόμη με τη συγκέντρωση του νου, αλλά και την αόρατη δύναμη της προσευχής να αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Αγαπητέ, αναπήδησε γρήγορα αν μπορεί. κρύψου για λίγο μυστικά, Ανύψωσε τους ψυχικού σου οφθαλμούς, αν σου είναι δυνατόν. Ειδεμή μη, ανύψωσε τους σωματικούς. Σταύρωσε τα χέρια σου ακίνητα, ώστε με τον τύπο του σταυρού να κατεσχύνεις και να νικήσεις τον αμαλίκ. Φώναξε δυνατά προς το δυνάμενο να σε σώσει, όχι με επιτιδευμένες φράσεις, αλλά με ταπεινά λόγια, αρχίζοντας εν με το «ε με, ότι ασθενείς ή μη τότε θα αισθανθείς τη δύναμη του υψίστου και θα αποδιώξεις τους αόρατους αοράτους με αόρατη βοήθεια. Όποιος συνήθισε να πολεμά έτσι και με μόνη την ψυχή θα δυνηθεί να εκδιώκει τους εχθρούς. Αυτό το δεύτερο είναι ανταμοιβή του πρώτου εκ μέρους του Θεού προς τους αγωνιστές. Και δικαίως. Εβδομικοστών έβδομων Παρευρεθεί σε κάποια σύναξη μοναχών, αντελήφθηκα ότι ένας εκλεκτός αδερφός ενοχλήθηκε από πονηρούς λογισμούς. Και επειδή δεν βρέθηκε τόπος κατάλληλο για προσευχή, πήγε στο αφοδευτήριο για σωματική ανάγκη, γιατί τον ενοχλούσε δίθεν η κοιλιά του και εκεί με δυνατή προσευχή πολέμησε κατά των εχθρών του. Όταν δε εγώ τον εμένφηκα, εμένφηκα για το ακατάλληλο του τόπου μου απάντησε, Προσευχήθηκα, αδερφέ, σε ακάθαρτο τόπο εφόσον επρόκειτο για την εκδίωξη ακαθάρτων λογισμών και για την κάθαρση από το ρήπο. Εβδομικοστών όγδων Όλοι οι δαίμονες αγωνίζονται να σκοτήσουν προηγουμένως το αερό μέρος της ψυχής μας και έπειτα μα υποβάλουν εκείνα που αγαπούν διότι αν ο δεν κλείσει τα μάτια του δεν θα κλαπεί ο θησαυρός. Αυτό το επιδιώκει περισσότερο από όλου ο δαίμονας της πορνείας. Αυτός πολλές φορές σκοτίζοντας τον ηγεμόνα Νουν κάνει να επιτελεστούν πράξεις και μάλιστα επιπαρουσία ανθρώπων, που μόνο οι παράφρονες διαπράττουν. Γι' αυτό αργότερα, όταν ο Νού συνέλθει, όχι μόνο σούς μας είδαν, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας εντρεπόμεθα για τις άσεμενες πράξεις, τα λόγια και τα κινήματά μας και μένουμε έκθαμβοι μπρο σε εκείνη την πόρωση. Έτσι πολλές φορές μερικοί που το αντιλήφθηκαν αυτό σταμάτησαν την αμαρτία. Εβδομοικοστόν <κυρίου> Αποδοκίμαζε τον εχθρό ο οποίος μετά τη διάπραξη της αμαρτίας σε εμποδίζει από την προσευχή ή τη θεοσέβεια ή την αγρυπνία και να θυμάσει εκείνων που είπε «Δια δέτους μη παρέχην την υποτών προλήψεων τυρανουμένην ψυχήν πίσω την εκδίκησιν αυτής εκ των εχθρών αυτη Λουκάς Ιωταΐτα 5 Οκδοϊκοστών Όποιος νίκησε το σώμα αυτός που συνέτριψε την καρδιά. Και ποιος συνέτριψε την καρδιά, αυτός που αρνήθηκε τον εαυτό του. Γιατί πώς να μην συντριβεί εκείνος που πέθανε ως προ το θέλημα της αρκός. Οκδοικοστών πρώτων. Συναντάτε και εμπαθή, εμπαθέστερος από άλλον εμπαθή, και ακόμη, που ακόμη και τους μολυσμούς του τους εξομολογείται αισθανόμενος η διπάθεια. δεύτερον Οι ακάθαρτοι και αισχροί λογισμοί συνήθως στην καρδιά από τον εξαπατούντα την καρδιά, δηλαδή από το δαίμονα της πορνίας. Αυτούς τους θεραπεύει η εγκράτεια και η παντελής 83. Με ποια μέθοδο και με ποιο τρόπο να δέσω αυτό το φίλο μου, δηλαδή τη σάρκα, και να τον δικάσω όπως και τους άλλους, δεν γνωρίζω. Διότι πριν τον δέσω λύνεται και πριν τον δικάσω συμφιλιώνεται μαζί μου και πριν τον τιμωρήσω τον λυπούμε και κάμπτωμε. Πώς να νικήσω αυτόν που εκφύσεω αγαπώ, πώς θα ελευθερωθώ από αυτόν, τον εχθρό, τη άρκα, με τον οποίο είμαι συνδεδεμένο αιωνίος, πώς θα καταργήσω εκείνον που θα αναστηθεί μαζί μου, πώς θα μεταβάλω το άφθαρτο εκείνο που έλαβε εφθαρτή φύση, τι λογικό επιχείρημα να το αντιτάξω, αφού με το μέρος του τα λογικά επιχειρήματα από τη φύση, αν δέσω το φίλο μου αυτό με την νηστεία, Μόλις κατακρίνω των πλησίων μου, πάλι παραδίδομαι στα χέρια Του. Αν σταματήσω την κατάκριση και τον νικήσω, αλλά υπερηφανευτώ μέσα μου, πέφτω πάλι στα χέρια Του. Είναι για μένα και συνεργάτης και εχθρός, και βοηθός και αντίδικος, και υποστηρικτής μαζί και επίβουλος. Όταν δέχεται περιποιήσεις πολεμάει, και όταν συνθλίβεται ατονή, όταν τον αναπαύουμε ατακτή και όταν πάλι τον αποστρεφόμεθα και τον ταλαιπωρούμε, δεν αντέχει. Αν τον λυπήσω, διατρέχω κίνδυνο. Αν τον πληγώσω, δεν θα έχουμε πιό να αποκτήσω τις αρετές. Τον ίδιο και τον εναγκαλίζομαι και τον αποστρέφουμε. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει, πώς εξηγείται η μίξεις που παρατηρείται σε μένα, Πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός, λέγε μου, λέγε μου εσύ σύζυγέ μου, εσύ φύσις μου, γιατί δεν χρειάζεται να μάθω τα περισσότερα από άλλον. Πώς θα μείνω άτρωτος από σένα, πώς θα κατορθώσω να διαφύγω τον κίνδυνο τη φύσεως, επειδή εγώ έδωσα υπόσχεση στο Χριστό να είμαι εχθρός σου, Πώς θα νικήσω την τυραννική σου εξουσία. Πώς. Διότι απεφάσισα να ασκώ βία επάνω σου. Και η σάρκα αφού κατά κάποιον τρόπο αποκρίθηκε μπρος στην ψυχή φάνηκε ότι έτσι περίπου είπε. Δεν πρόκειται να σου πω κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις αλλά κάτι που και οι δύο το γνωρίζουμε. Εγώ καυχόμαι ότι έχω μητέρα μου την αμαρτωλή αγάπη, την εξωτερική πείραση της αρκός, τη γενο με την περιποίηση και την ενηγέννη καλοπέραση. Ιδέα εσωτερική φλόγα και έξαψης των λογισμών έχουν ως αφορμές την καλοπέραση που προηγήθηκε και τις αισχρές πράξεις που διαπράχθηκαν. Εγώ όταν συλλάβω γενώ τις αμαρτωλές πτώσης. Και εκείνες πάλι όταν γεννηθούν, γεννούν με τη σειρά τους τον θάνατο δια της απογνώσεως. Αν γνωρίσεις καλά τη δική μου και τη δική σου μεγάλη ασθένεια, μου έδεσες τα χέρια. Αν ταλαιπωρήσεις τον λαιμό, μου έδεσες τα πόδια, ώστε να μην μπορώ να προχωρώ. Αν συζευχθείς την υπακοή, με διαζεύξεις. Αν τα ταπείνωσή με επεκεφαλισε Δέκατο πέμπτο βραβείο. Όποιος ζώντα με τη σάρκα το κατέκτησε, απέθανε και ανεστήθη και γνώρισε ήδη από εδώ το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας.